Κεφάλαιο Ε, σελίδα 875, στήχη 1-4, οι αρχιερείς των Ιουδαίων και εθυσίετων. 1. Θα έβρωμεν δε έλεος και χάριν και βοήθειαν από τον μεγάλο και συμπαθή αρχιερέα μας, διότι κάθε αρχιερεύς στη τη λεβιτικήν ιεροσύνη των Ιουδαίων ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους και εγκαθίσταται αρχιερεύς προς ωφέλεια των ανθρώπων εις έργα της λατρείας που αναφέρονται στον τον Θεόν, για να προσφέρει και δώρα και θυσία προ συγχώρηση των αμαρτιών του λαού. 2. Και δύναται ούτω να συμπαθεί στου αμαρτάνοντα, εξαρνεία και πλάνη, επειδή και αυτό ο άνθρωπο φέρει επάνω του ειδική ασθένεια και δυναμία. 3. Και εξαιτία τη ασθενία και ενοχή του αυτή οφείλει σύμφωνα με τι διατάξει του νόμου καθώ προσφέρει υπέρ του λαού, έτσι να προσφέρει θυσία και δια των εαυτόν του για να συγχωρηθούν αμαρτία του. 4. Και κανείς δεν λαμβάνει μόνος του και από τον εαυτό του την υψηλήν τιμή της αρχιεροσύνης, αλλά λαμβάνει αυτήν όταν καλείται από τον Θεό, καθώς εκλήθη στο αξίωμα τούτο από τον Θεό και ο αρόν.